Εις Είσαι... όνομα του Πατρός και του ἰοῦ και του Αγίου Πνεύματος, ο Βασιλεύ ουράνι, παράκλητο του Πνεύμα τη Αληθείας, ο Πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνουν θησαυρός στους αγαθών και ζωή χορηγός ελευθέ και σκήνωσον εν και καθάρισουν μᾶσα από ασύς και σώσουν αγαθέτες ψυχάς ημών. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι από την προηγούμενη φορά? Λοιπόν, είχαμε να αφερθεί ε, στην πνευματική κατάσταση του πένθους και την συνδέσαμε με την καθημερινή μας ζωή, την πρακτική ζωή και ιδιαίτερα με τις σχέσεις μας, τις διαπροσωπικές. Είχαμε πει επίσης ότι η κατάσταση του πένθους είναι μια κατάσταση εσωτερικής σοβαρότητος και ειρήνης. Είναι μια εσωτερική σύνεση όπου προσπαθεί ο άνθρωπος να τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο ούτω ώστε να είναι παρών στην ζωή. Θα συνεχίσουμε το ίδιο θέμα. Θα δούμε τις πρακτικές προεκτάσεις του πένθους. Και όταν λέμε πένθος, για να δώσουμε μεγαλύτερη διευκρίνηση, εννοούμε την εσωτερική συστολή του ανθρώπου στην προσπάθειά του να είναι συνειδητοποιημένο Στην προσπάθειά του να είναι παρόν στον χώρο του στον χρόνο του στις σχέσεις του και είναι παρόν όταν λειτουργεί κατά Θεόν άρα είναι μια συνεχής προσπάθεια του ανθρώπου να εναρμονίζεται με το θέλημα του Θεού είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να διαχειριστεί τον χρόνο σωτηριολογικά δηλαδή με τέτοιον τρόπο που να δημιουργεί τις προϋποθέσεις της σωτηρίας του ό,τι κάνουμε εξωτερικό είναι και έκφραση της εσωτερικής μας καταστάσεως ο εσωτερικός μας κόσμος καθρεφτίζεται Στη ζωή μας, στα λόγια μας, στις πράξεις μας, στις σχέσεις μας, σε όλα τα ενεργήματά μας. Εφόσον λοιπόν το πένθος είναι κατάσταση εσωτερικής συστολής, ταπεινώσεως, σοβαρότητος, όχι σοβαροφάνεια. σοβαρότητος σημαίνει η διάθεσή μου να παίρνω στα σοβαρά τη ζωή μου. Συνήθως η έννοια σοβαρότης ε, έχει αρνητική αίσθηση αφήνει αρνητική εντύπωση στον άνθρωπο γιατί την περδεύουμε με συμπεριφορές υποκρισίας ή συμπεριφορές οι οποίες εκφράζουν έναν αρνητισμό μια κακή ψυχική κατάσταση. Όταν λέμε σοβαρότητα εννοούμε εσωτερική ενισορροπία στο βαθμό που επαναλαμβάνουμε παίρνουμε στα σοβαρά τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν αυτή η εσωτερική σοβαρότητα και αυτή η εσωτερική ισορροπία και η ειρήνη και η ηρεμία εξωτερικεύεται. Οπότε ένδειξη, στοιχείο εάν ο λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο το χαροπιόν του καταθέτου Θεού κατά πένθους είναι η ειρήνευση στην ζωή μας. Η δυνατότητα ειρήνης όχι μόνο όσο αφορά τις ψυχικές μας λειτουργίες ή τις φυσικές μας λειτουργίες αλλά όσον αφορά και τις σχέσεις μας διαπροσωπικές. Είτε αυτό έχει να κάνει με την εργασία μας είτε έχει να κάνει με τη διασκέδασή μας είτε έχει να κάνει με τις σχέσεις μας σε οποιοδήποτε επίπεδο και σε οποιαδήποτε μορφή. Οπότε ένα στοιχείο γνησιότητος της μετανία. Του πένθους είναι η ειρήνευση, είναι η ειρήνη στις σχέσεις μας με τους αδερφούς μας. Αυτό λοιπόν θα δούμε. Πώς μπορεί να διαφυλαχτεί αυτή η ειρήνευση στις σχέσεις μας. Είναι αρκετά πρακτικά αυτά τα οποία θα προσπαθήσουμε να πούμε. Ίσως ακουστούν σκανδαλιστικά και ίσως δημιουργούν κάποιες απορίες και αντιφάσεις θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να γίνουν κάποιες διευκρινήσει. γιατί πάσχομαι πολύ σοβαρά από την αδυναμία και την αναπηρία μας να διαχειριστούμε τα απλά πράγματα και τις απλές σχέσεις στη ζωή μας δεν ξέρουμε πολλές φορές πως να κινηθούμε τι κατεύθυνση να πάρουμε και πώς να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας, τους ανθρώπους μας, την εργασία μας. Ένα πρώτο στοιχείο για να διαφυλαχθεί η ειρήνη, όχι γιατί... Η ειρήνη είναι μια απέτηση απρόσωπου ηθικού νόμου ή ανάγκη του Θεού Αλλά γιατί η ειρήνευση με τους αδελφούς μας είναι χαρά δική μας Είναι ανάπαυση δική μας, είναι ισορροπία δική μας Όταν προτείνεται κάτι και η έννοια του κανόνα ή του νόμου έχει αρνητική πάλι αίσθηση γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πως συνδέεται με την πραγματική μας εσωτερική ανάγκη και την χαρά. Υπάρχουν πέντε κανόνες για παράδειγμα. Που μπορεί να μας πει κάποιος πως να πράξουμε, πως να ενεργήσουμε. Αυτό έχει έναν αρνητισμό. Και έχει αρνητισμό γιατί δεν γνωρίζουμε το πνεύμα του νόμου. Γιατί δεν γνωρίζουμε ότι ο νόμος αυτός μπορεί να είναι δυνατότητα χαράς και ζωής για μας ένας δείκτης ζωής και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε όταν λοιπόν προτείνεται ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ειρήνη τους αδελφούς μας δεν είναι γιατί ένας νόμος το λέει ή γιατί μας το λέει ο Θεός αλλά γιατί αυτό είναι ανάγκη εσωτερική και χαρά δική μας Όπω για παράδειγμα ο γιατρό, Μπορεί να μας δινει 5 5-10 συμβουλές γιατί είμαστε άρρωστοι τι το κάνει για να εξυπηρετήσουμε την ιδιοτροπία του ή να ικανοποιήσουμε το θέλημά του αλλά γιατί δεν θα ζήσουμε αλλιώς, δεν ζούμε αλλιώς Επομένως η ειρήνευση με τους αδελφούς μας είναι η ανάγκη της ύπαρξής μας Να δούμε λοιπόν πώ γίνεται αυτό εδώ θα έχουμε δυσκολία στο να διακρίνουμε τα πράγματα γιατί πολλές φορές μπερδεύουμε την πρόταση, την ψυχολογική με την πνευματική πρόταση. Ένα, μια πρώτη αρχή που μπορούμε να έχουμε για να ειραινεύουμε με τους αδελφούς μας, που αυτό μπορεί να είναι ο μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, οι γονείς μα οι φίλοι μας, οι εχθροί μα ο πρώτη, ο πρώτος κανόνας είναι ότι δεν, ποτέ δεν δίνουμε εντολή στου άλλους. Δεν δίνουμε ποτέ εντολή στους άλλους Μα στη γυναίκα μου δεν θα δώσω εντολή Την εξουσιάζω Όχι δεν δίνουμε εντολή Δεν δίνουμε ποτέ εντολή στους άλλους Μα θα χαθεί Να χαθεί Ο Θεός δεν δίνει εντολή Δεν μπορούσε ο Θεός να εμποδίσει τον άλλο από τον αμαρτήσε Δεν είναι αυτή την εντολή Εσύ ποιος είσαι Είσαι ενώτερος του Θεού Δεν δίνουμε λοιπόν ποτέ εντολή στους άλλους Και να εξηγήσουμε το λόγο Μόλι... Και όταν λέμε και όταν λέμε εντολή, σημαίνει διατάζω στον άλλο. Μόλις ζητήσει κάτι από τον άλλον, αυτός θα αντιδράσει. Τώρα αυτό θα ακουστεί λίγο παράξενα. Δεν δικαιούμαι να ζητήσω κάτι. Όταν ζητήσεις κάτι από τον άλλον, με τη διάθεση της εντολής. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, εγώ δεν ζητώ τίποτα, δεν δε ζητώ τίποτα, είμαι καλός άνθρωπος, είμαι χριστιανός, είμαι ευγενής. Ω, η υπερηφανίας και του εγωισμού η δυσκολία μας η ντροπή μας να ζητήσουμε κάτι από τον άλλο το όνομάσουμε αρετή δεν έχει αυτή την έννοια του να ζητήσω ευγενέστατα κάτι από τον αδελφόν μου τον οποίο γνωρίζω και είναι χαρά του να μου δώσει κάτι γιατί τότε κρύβεται ο εγωισμός Άστο το καταλάβει δηλαδή έχω την απέντηση να με καταλαβαίνουν και αυτόν τον εγωισμό Τον έχω απέντηση όλα να με καταλάβει Του δίνω μια αίσθηση Ευαισθησίας και αρετής Είμαι γενικός δεν το πότε έχω κάτι Δεν έχει αυτή την έννοια Το ζητώ κάτι Έχει την έννοια της διαταγής περισσότερο Ζητώ, απαιτώ από κάποιον κάτι Λοιπόν Μόλις ζητήσεις κάτι από κάποιον Με αυτή την έννοια Είσαι παιδί μου Άρθα με Τότε ο άλλο θα αντιδράσει. Ποιο δεν θα αντιδράσει, αυτό που είναι άγιο. Αλλά ποιο είναι Άγιος Λοιπόν, έχει μία σχέση. Ετοιμάζεσαι για γάμο ή παντρεύτηκε. Μάθει αυτόν τον κανόνα. Βάλει στο μυαλό σου, στην καρδιά σου. Είναι αλήθεια αυτό ο κανόνα. Ποτέ μην ζητήσει κάτι, μην απαιτεί από κάτι Θα αντιδράσει, θα βγάλει τι άμυνε του. Μάλιστα σε αυτό το μύθο ότι ο άντρα προσπαθεί να ξελάξει τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άντρα αυτό ο ανταγωνισμό βγάζει αυτά τα σχήματα. Υπάρχει αυτή η γυναικα τον αντρα αυτο ο ανταγωνισμο βγαζει αυτα τα σχηματα υπαρχει αυτη η Λοιπόν, αυτό ο πλαίσιο της καχυποψίας. Αν εσύ ζητήσεις κάτι, όλος αντιδράσει. Θα υπάρχει ειρήνη. Όπω λοιπόν, εγώ έχω τις αδυναμίες μου και ο καθένα τις αναγνωρίζει και ο άλλος έχει τις αδυναμίες του. Όπω εγώ έχω τις ιδιορυθμίες μου, τις έχει και ο άλλος. Όπως έχω, έχω τις δυσκολίες μου και ο άλλος έχει τις δυσκολίες του. Πρέπει να το έχω υπόψη μου αυτό το πράγμα. Αλλά πριν από όλα όμως... Πρέπει να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα στον εαυτό μα. Ένα ξεκαθάρισμα. Αυτό το οφείλουμε. Γιατί διαπραγματεύουμε τη ζωή μου, γιατί διαπραγματεύουμε τη σχέση μου, με ποιο σκοπό, να νικήσω τον άλλο ή να ενωθώ με τον άλλο. Δεν θα ενωθεί με τον άλλο αν ψάχνει το δικαίωμα σου. Δεν θα ενωθεί πολύ περισσότερο με τον άλλο αν θέλει τον κάνει καλά, να γίνει καλά. Να τον γιάννει γιατί είναι άρρωστο. Δεν είναι δικαίωμα δικαίου σου να τον γιάνει. Δεν, Δεν είναι δικαίωμα δικό σου. Είναι δικαίωμα του Θεού και του ανθρώπου. Εμεί μόνο. Αίσθηση, περιβάλλον, ατμόσφαιρα δημιουργούμε. Δεν υπάρχει πιο ανθεκτική διαδικασία από τι χριστιανικέ μα διαθέσει που κρύβουμε πίσω από πνευματικά νοήματα να διορθώσουμε τον άλλο, να το θεραπεύσουμε τον άλλο. Γιατί θα γίνει, μπαίνει και η ιδέα, θα γίνει και χειρότερο. Και μα πιάνει η έννοια να σώσουμε τον άλλο. Αυτά είναι δαιμονική απάτη, ξεκάθαρα πράγματα. Πώ το καταλαβαίνουμε από του καρπού των έργων μα. Σύγκρουση φέρνουμε Γιατί. Αν είναι από Θεώ, γιατί έρχεται σύγκρουση. Αν είναι από Θεώ, δεν έχω ανάπαυση μέσα μου. Να το καταλάβουμε αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Θέλω να θεραπεύσω τον άλλον. Σημαίνει τον καταργώ. Θέλω να ενωθώ με τον άλλον. Δεν θα το διατάξω ποτέ. Δεν θα τον ελέγξω ποτέ. Δεν έχω δικαίωμα να τον ελέγξω. Ποιοι είμαστε εμείς. Είμαι θα άνθρωποι. Τι είναι ο άνθρωπο μπροστά στην ιωνότητα και στο, και στο σύμπαν. Κατρίστα γύφτηκα. Αυτό είμαστε. Τι είμαστε. Και εμεί γινόμαστε οι θεοί του άλλου. Πώ γίνουμε θεο του άλλου. Μα αν είναι παιδί μου θα το χάσω. Του θεού είναι δεν δικό σου. Εσύ τι θα κάνει. Μα τη γυναίκα μου, τον άντρα μου. Και εσύ τι θα κάνει. Σου πέφτει λόγο. Είναι τόσο λεπτή η ύπαρξη του ανθρώπου. Και τόσο λεπτέ οι σχέσει μα με τον θεόν. Που είμαστε χονδροειδέστα τα όντα. Από τη στιγμή που βάζουμε του νόμου και τον ευαλικιαλικό λόγο και καθορίζουμε τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό δεν έχουμε ενότητα. Γιατί, γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη και συμφιλίωση στη ζωή μα. Λοιπόν, όπω έχω εγώ τι αδυναμίε μου, έχει και ο αδελφό μου, όπω θέλουμε εμεί να μα φέρθουν, γι' αυτό το είπαμε, θα υπάρξουν πολλέ συγκρούσει από αυτά που θα ακουστούν. Για ποιο λόγο. Ένα ψυχολόγο θα λέει κάτι διαφορετικό. Φέρ σου έτσι, φέρ σου αλλιώ, και θα σου αναπτύξει χίλιε δυο θεωρίε παιδαγωγικέ για να διορθώσει τον άλλον άνθρωπο. Είναι καλή αρχή αυτή όταν λείπει η χάρη του Θεού. Είναι καλή θέση αυτή όταν λείπει ο φωτισμός του Θεού. Αλλά η προπτήκη δική μας είναι ο φωτισμός και η χάρη του Θεού. Εάν δεν θέλουμε αυτό, καλά κάνουμε τότε. Και διατάζουμε και ελέχουμε και αναλύουμε και, και εξηγούμεθα και παρεξηγούμεθα. Και κατεβάζουμε θεωρίες και υποθεωρίες μοντέρνες και μεταμοντέρνες για να αναλύσουμε την ιστορία μας. Και τέλο που νοκεφαλιάζουμε και μπορεί να φτάσουμε στο, στο ακρότατο σημείο δυνατότητών. Πού είναι να συνοηθώ με τον άλλο, αλλά δεν θα φτάσω στο αληθινό σημείο να αγαπήσω τον άλλο. Θα το ξεκαθαρίσω, θα συνοηθούμε, θα βρούμε έναν κωδικό να συνοηθούμε, αλλά οι καρδιά μα δεν θα ενωθούν, γιατί προποθέτουν ταπείνωση και σταυρό που δεν έχει αυτή η έννοια. Προποθέτει Προϋποθέ, χάρη και φωτισμό από τον Θεό που δεν έχει αυτή η πράξη. Το πρόβλημα δεν είναι να συνοηθώ, το πρόβλημα είναι να ενωθώ. Καλύτερα να μην καταλαβαίνει ένα τον άλλον, είμαστε ενωμένοι. Αποδεχόμενοι, ο ένας φανόν είναι παροξυσμό αγάπης Μέσα στη διαφορετικότητά μας Μέσα στην ιδιορυθμία μας Μέσα στην ιδιοτροπία μας Δεν θεραπεύεται η σχέση των οι ιδιοτροπίες Τι να κάνουμε μια αγάπη που έγινε ο άντρας μου Ή να ήθελα εγώ Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα Πια χάρης τότε Και οι, οι ιδιολάτρες κάνουν το ίδιο Έτσι λοιπόν Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όπως, ο καθένας έχει, όπως εμείς έχουμε τις αδυναμίσεις μας τις έχει και άλλος άνθρωπος. Όπως λοιπόν εμείς θέλουμε να μας φερθούμε επί οίκια, με οικονομία έτσι να φερθούμε και εμείς στους άλλους ανθρώπους. Με επί και οικονομία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Τι του συνέβη σήμερα, τι του συνέβη χθε, σε ποια κατάσταση η εσωτερική βρίσκεται μπορεί εμείς να θέλουμε να μας φερθούμε με έναν ανάλογον έναν τρόπο να μας φερθούν όμορφα χαμογελαστά, χαρούμενα αλλά δεν ξέρουμε ο άνθρωπος σε ποια κατάσταση είναι τι πειρασμό έχει ποια δυσκολία έχει σε ποια αμαρτία έχει υποπέσει που του φέρνει η εσωτερική να κηδεί και ταραχή. και του χαλιέται η διάθεση όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι συμμετέχει τέτοια κατάσταση εμείς γιατί απαιτούμε από τον άλλον αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας αυτό δείχνει μια τεράστια άγνοια του ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου των δυνατοτήτων του, των πειρασμών του, του αγώνα του και της προσπάθειάς του Αν έχουμε εμπειρία αυτή της καταστάσεως τότε έχουμε ποιήκιαν και ανοχή. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Λοιπόν. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξέρουμε τι γίνεται στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό δεν ζητούμε τίποτα από κανέναν Δεν ξέρουμε τις προϋποθέσεις που έχει ο κάθε άνθρωπος. Δεν απαιτούμε κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ένα μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις που ήδη φάνηκε και από αυτά που είπαμε προηγουμένως είναι η σκληροκαρδία. Η σκληροκαρδία είναι μια μεγάλη αμαρτία. Η σκληροκαρδία είναι το εμπόδιο του να ομιλήσει ο Χριστός εις την καρδιά μας. Και πολλές φορές αιτία της σκληροκαρδίας μπορεί να είναι και η θρησκευτικότητά μας. Πολλές φορές αιτία της κληροκαρδία μπορεί να είναι η αρετή μας. Πολλές φορές αιτία της κληροκαρδίας να είναι χριστιαν, η χριστιανικότητά μας. Μέτρων είναι ο άνθρωπος και όχι ο νόμος. Ο νόμος υπάρχει για να διακονηθεί ο άνθρωπος και η δυνατότητα σωτηρίας του. Όταν λοιπόν αγνοούμε την ψυχήν του άλλου ανθρώπου και τον κρίνουμε με τι δικέ μα προποθέσει, αυτό είναι σκληροκαρδία. Μάθαμε εμεί κάτι. Ακούσαμε κάτι. Ζήσαμε κάτι. Βιώσαμε κάτι. Από μικρή είχαμε αυτέ τι αρχέ και αυτόν τον δρόμο. Έχουμε αυτόν τον κωδικό Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λένε κάποιοι ότι οι εχθροί τη Εκκλησία, οι μη χριστιανοί δεν κατανοούν του χριστιανού. Γιατί χριστιανοί καταλαβαίνουν του μη χριστιανού. Ένα χριστιανό που είναι από μικρό μέσα σε αυτόν τον δρόμων κατανοεί, συμμερίζεται με συμπάθεια έναν άθρεστο ανάθεον. Ή αμέσω βλέπουν έναν τεράστιο εχθρό που απειλεί την πίστη μα, που απειλεί την ύπαρξή μα, την υπόστασή μα, και αμέσω μέσα στη διάθεση άμυνας βγάζουμε τα βέλη, τα εχθρικά που δηλώνουν σκληρό κάτι για να προστατεύσουμε την πίστη μα. Αυτό τι δηλώνει, άγνοια των προϋποθέσεων του άλλου ανθρώπου Πώ λοιπόν. Έναν άθεον για παράδειγμα μέσα από τη στάση μας που εκφράζει μίαν πολεμική και μίαν εχθρικότητα μπορεί να διαφανεί η αγάπη μας και η εκτίμηση και ο σεβασμός αυτού του ανθρώπου σηκώνα Θεού που θα του δώσουμε προϋποθέσεις, ίασης, θεραπεία και μετανία. δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει να τον νικήσουμε μας ενδιαφέρει να, του, να υπερισχύσουμε εναντί του. Που η διάθεσή μας να υπερισχύσει η ιδέα μας, η άποψή μας, η πίστη μας δείχνει και την ελληγοπιστία μας και την απιστία μας. Η αληθινή πίστη δεν έχει ανάγκη υπερίσχυσης εναντί του άλλου. Το αμφισβητούντος την πίστη τη δική μας. Αυτό δείχνει εν τέλει την απιστία μας. Την άγνοιά μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αθ... πράξη αθεία από την πολεμική εναντί των αθέων. Γιατί δηλώνει έλλειψη βιώματος Θεού Τι σημαίνει αθεία Ότι δεν μετέχω στη ζωή του Θεού Πως μπορείς να λες ότι μετέχεις στη ζωή του Θεού Όταν λειτουργείς εχθρικά Χωρίς να πονείς Να συμπάσχεις Με τον αμαρτώλο και ιδιαίτερα αυτό που αρνείται τον Θεών. Ποιο πνεύμα Θεού υπάρχει Όταν ο Απόστολος Πέτρος πήγε να προστατεύσει τον Χριστό Κατακαιραυνώνοντας τους εχθρού, Τι είπε ο Χριστός δεν ξέρεις, Πέτρος, ποιο. ποιο, ποιο, ποιο Ποιο πνεύμα είναι ο Θεός και ποιο Θεόν η Δεν είναι τέτοιος ο Θεός Ο Θεός Μας δίνει την ελευθερία να Τον αρνηθούμε Μας δίνει και τα μέσα να Τον αρνηθούμε Την ελευθερία μας, το στόμα μας, το λόγο μας, την καρδία μας, τα πάντα Έτσι λοιπόν όταν αγνοούμε την ψυχή του άλλου ανθρώπου και τον κρίνουμε με τις δικές μας προϋποθέσεις γινόμαστε πιο άδικοι όλοι στις οικουμένοις. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε ο καθένας από τα δεδομένα του. Λέμε ο άλλος παντρεύεται, ερωτεύεται, κάνει οικογένεια. Μα τι είναι ο έρωτας. Είναι μια δυνατή εμπειρία ένα δυνατό συνέστημα που δεν υπάρχει για να σε καθυλώσει σε μια κατάσταση αδράνειας και στατικότητος. Αλλά σου δίνει την δυναμική να βγεις από τα δικά σου δεδομένα και να αντιληφθείς τα δεδομένα του άλλου ανθρώπου. Για να μπορέσεις να τον αναπαύσεις. Η διάθεση σου να βγεις από τα δεδομένα σου και τον αναπαύσεις είναι πνευματική άσκηση και δυνατότητα πνευματικής ανάπτυξης. Ποιο μπορεί να βγει από τα δεδομένα Ότι λέει θέλω μια γυναίκα να τρέπει να μου ταιριάζει Δηλαδή στα δεδομένα μου να είναι Δεν υπάρχει αγάπη τότε Αγάπη σημείο να αγαπήσω το διαφορετικό Να βγω από τα δεδομένα μου Γιατί έχουμε κολλήσει στις δικές μας αντιλήψεις Το δικό μας κριτήριο ζωής Γιατί θεωρούμε ότι το δικό μας κριτήριο ζωής είναι αυθεντία Είναι μέτρο αληθείας Για ποιον λόγο αυτό θα φέρει σύγκρουση εσωτερική, δεν δηλαδή θα έχει ανάπαυση ο άνθρωπος μέσα του. Συνεπώς λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να βγει από τα δεδομένα του. Όταν έρθει η σύγκρουση, όταν έρχεται δυσκολία, αυτό είναι ανθρώπινο. Μετά έχουμε μια εσωτερική έρευνα του εαυτού μας. Να κατανοήσουμε τον άλλον, να εντάξουμε το γεγονός που συνέβη στην προσωπικότητά του στα προσωπικά του δεδομένα, στις δικές του προϋποθέσεις και να λειτουργήσουμε θετικά. Τι κάνουμε εμείς, γυρνάμε στον εαυτό μας και κλινόμαστε στα δικά μας δεδομένα, στις δικές μας απόψεις, στις δικές μας αντιλήψεις, στη δική μας ιδεολογία. Δεν μπορεί έτσι την ελευθερή άνθρωπο, Αυτό είναι τεράστια σκλαβιά και μιζέρια. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να εκπολιτιστεί, να εξελιχθεί, να εμπλουτιστεί. Σημαίνει αυτήν η δουλειά Έτσι λιένεται ο άνθρωπος Έτσι γίνεται πνευματοφόρος ο άνθρωπος Έτσι ελκύει τον Θεό Όταν ο Θεός είναι έναν άνθρωπο που δεν μείνει στα δεδομέ... μένει στα δεδομένα του Αλλά λιώνεται προκειμένου να λειτουργήσει αναπαυτικά για τον άλλον άνθρωπο Με επίοικιαν, με οικονομία, με συγκατάβαση Ε τι νομίζετε θα κάνει και ο Θεός μαζί μας δεν θα μας φερθεί με ανάλογον τρόπο Δεν θα τον ενεργοποιήσουμε θετικά για μας Είναι δυνατό Άνθρωπος έτσι να δει κάτι τέτοιο Σπλαχνίζεται Ο Θεός τι θα κάνει Έτσι λοιπόν Από τη στιγμή που κρίνουμε τον άλλον Με τις δικές μας προϋποθέσεις Γινόμεθα πιο άδικοι της ικουμένης. Ας είναι δίκαια τα κριτήρια και τα μέτρα Τα οποία χρησιμοποιούμε Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποιες είναι οι δυνατότητες επαναλαμβάνουμε του άλλου ανθρώπου, τις αντοχές του, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, ιδιαίτερα όταν αντιδρά. Όποιος λοιπόν αντιδρά, βρίσκεις κάποιον να του λες κάτι αμέσως ξεσηκώνεται αυτό σιδήλωνε, είναι πως εσωτερικά. Έχει μια πνευματική ασθένεια. Λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο που θα κάνει περισσότεροκόντρα, τι λέμε, αντέδρασε γιατί είναι εγγιστή και του εγγιστέ εγώ θα του υποτάξω. Επειδή είναι εγγωιστή δεν πρέπει, υποτάξεις. πρέπει να τον υποτάξει. Πρέπει να τον αφήσει τελειού σαν υπότακτο να πά στα μούτρά που πάει και ξυπνήσει. Ένα που είναι γοιστή δεν μπορεί να καταλάβει γινητό, ό,τι και, και να του πούμε. Δεν μπορεί να καταλάβει. Εμά μα φάνει και τι κάνουμε, προσπαθούμε και έχουμε ζήλο όντως θετικά σκεφτόμαστε και δεν είναι άδικο ότι έχει εγωίστημα ο άνθρωπος που αντιδρά έρχεται κάτι σε σύγκριση με το θέλω του γι' αυτό αντιδρά λοιπόν και μας κάνει η φιλότιμη προσπάθεια να το διορθώσουμε και φαρασμόζουμε οποιαδήποτε τακτική αλλά άλλως εισπράττει ότι και τον απορρίπτουμε αλλά και θέλουμε τον αλλάξουμε τι θα κάνει θα δαιμονιστεί περισσότερο οφείλουμε λοιπόν να αφήσουμε τον άνθρωπο στην ελευθερία του για να φτάσει η στιγμή αυτός να καταλάβει εμείς μόνο να ζούμε αναπαυτικά δίπλα του και αυτό είναι η μεγαλύτερη δυσκολία γιατί βλέπεις το άσχημο και δεν αντιδράς και τρόγισε με τα ρούχα σου, τρόγισε μέσα σου από τη μια λες να τον φάω με αδίκη από την άλλη λες, Μας βλάβη, να το διορθώσουμε θα χαθεί και εγώ σύντροφόσαμε θα τη διορθώσω και τρογόμαστε και έχουμε ταραχή και αυτή την ταραχή τη βγάζουμε έξω με το να διορθώσουμε τον άλλο και γίνεται μετά ζούγκλα μετά ψάχνουμε διαζύγια ψάχνουμε χωρισμούς αυτή η διασύνη μας και αυτή η διάθεσή μας να επιταχύνουμε τα πράγματα να βιάσουμε τον άνθρωπο και να το διορθώσουμε και αυτό συμβαίνει όταν ταυτιζόμαστε όπως συμβαίνει η μάνα με το παιδί το παιδί με τη μάνα λοιπόν τότε ακυρώνουμε τη δυνατότητα αυτήν τις διορθώσεις που θέλαμε την παρεμποδίζουμε ακόμη περισσότερο έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που αντιδρά που ξεσηκώνεται, που έχει μία ενοργή μέσα του είναι ανισόρροπος, κάτι έχει σε αυτή την περίπτωση λοιπόν σωπαίνουμε όταν λοιπόν μόλις δεις τον άλλον πρακτικά, να αντιδρά, τι κάνεις όταν αλλάζεις κουβέντα, άλλαξε συζήτηση δεν θα βγει τίποτα Απλώ ξέρετε, πέρα από αυτά τα ανθρώπινα υπάρχει και το διαβολάκι. Όσο και αν ακούγεται παραμυθένιο για πολλού, είναι μια πραγματικότητα. Ο διάβολο αυτό θέλει, ο μισόκαλος Λειτουργεί διχαστικά. Και θέλει να βάλει οργή στην καρδιά μα, να βάλει μίσο, να βάλει περιφρόνηση, να βάλει ένταση. Να περιπλέξει τα πράγματα. Όταν λοιπόν δούμε τον άλλον να αντιδρά με ένα αρνητικό τρόπο, να ξέρει ότι εκεί το διαβολάκι βάζει λίγο το ποδαράκι του. Γι' αυτό χρειάζεται να το υπερβούμε. Να αλλάξουμε κουβέντα. Να σοπάσουμε και τη στιγμή να μην δώσουμε δικαίωμα περισσότερο όπως ο δεινός κολυμβητής όταν έρθει το κύμα τι κάνει, λουφάζει, παλεύει με το κύμα λουφάζει για να φύγει ο πονηρός θέλει περιφρόνηση όταν λοιπόν αβλέει τον άλλον είναι, τα μάτια του να γυαλίζουν το στόμα του έτοιμο να κραγεί, να κουνιέται με, με, σαν να έχει επιληψίες και αρχίζει να φουντώνει άλλαξε κουβέντα, πες τον καλό λόγο γιατί θα, θα, θα τα βρει κούρα ναι ρεμίσει λίγο να ησυχάσετε με τον εαυτό του, μόλι εσύ καθίσει ειρηνικά θα νιώσει και λίγε ενοχέ ο ίδιο, ότι φέρθηκε άκομψα. Και λίγο-λίγο θα ειρηνεύσει. Όταν κάτι ξεκοραστεί, φάει λίγο, κοιμηθεί, τότε πιάσει λίγο κουβεντούλα. Όταν βγείτε λίγο καφεδάκι, Πες λίγο έτσι διακριτικά κάτι, μια ιστορία γιατρή, τον δήθε, φέρνει το στοφιλότη και λίγο-λίγο θα συνέρχεται. Και σε αυτά οι γυναίκε έχουν μαστρία φοβερή. Ο άντρα είναι πιο κεφάλαιο. Μπαμ, πουμ, του κατέβει κάτι, θα το σφυρίξει. Έχει ένα μέσα, δεν είχε ευελιξία. Σου λέει τα ξέρει όλα. Η γυναίκα όμω έχει αυτή τη μάγκια, έχει αυτή την ευελιξία. Μπορείτε να το διαχειριστεί καλύτερα αυτό το πράγμα. Μόλι λοιπόν δει τον άλλον, είναι κουρασμένο, βιαστικό, ταλέπωρο να πνίγεται με τι δουλειέ του, στενοχωρημένο, μελαγχολικό, θυμωμένο, ό,τι και να του πει εκείνη την ώρα, έρχεται ο καυγά και δαιμονίζεται. Και που να πάρει ευχή, όλοι οι χριστιανοί τότε έρχονται να κάνουν κήρυγμα. Όταν όλος έχει την ταραχή του Έχει τα νεύρα του Όταν είναι σε κατάσταση αντιδραστική Τότε τους πιάνε όλους Και η διάθεση οι δύο στις μανάδες Να θεολογήσουν Ο άλλος σκέφτεται τη φιλενάδα Τρελαίνεται που φαγηχινό που τη γελίπα να θεολογήσει Μα τι κάνεις, τότε η θεολογία έχει ανάγκη ο άνθρωπος Δεν καταλαβαίνει, δεν είναι η ώρα του Για τέτοια πράγματα Αδικείς και τη θεολογία Και προσβάλλεις και τον Θεό � και όταν είναι σαν καλά του και είναι χαμένος τελείως, τότε πες του μια κουβέντα παρηγοριάς. Τότε θα έχει ενέργεια μες στην καρδιά του. Και τότε έχει ελπίδες ο άνθρωπος να ξυπνήσει και κάτι άλλο μέσα του. Όταν όμως έχει λατρεύσει την αμαρτία, πας για το κάνεις κήρυγμα. Ξύπω σαν σαν αγκάθια δεν παρτάς. Πώς μπορώ λοιπόν να ξέρω τι έχει ο άλλος στην καρδιά του... Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικό τους κόσμο Αυτό είναι κανόνας απαράβατος στη ζωή μας Το ξέρουμε Πώς είμαστε εδώ ο καθένας έχει το δικό του κόσμο Και το λάθο που κάνουμε και δεν έχουμε ειρήνη Νομίζουμε ότι ο δικός μου κόσμος είναι ό,τι είναι για το τον άλλον ο κόσμος Τελείως διαφορετικοί κόσμοι Άλλους χαρακτήρες, άλλα χαρίσματα, άλλη προσωπικότητα, άλλη κλίση Άλλες προϋποθέσεις έχει ο άνθρωπος. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, κανείς δεν είναι ίδιος ο καθένας, ο καθένας λοιπόν έχει το δικό του κόσμο. Όποιος λοιπόν δημιουργεί στον πλησίον του το παραμικρό πρόβλημα έστω, έστω προσέξτε και αν ξεκινά με την καλύτερη διάθεση αυτός ο άνθρωπος είναι σκληρόκαρδος. Όποιος επαναλαμβάνουμε προσπαθεί όποιος δημιουργεί στον πλησίον του το παραμικρό πρόβλημα έστω και αν ξεκινά με καλή διάθεση σου λέει ξεκίνησε με καλή διάθεση και έγινε αυτό και αυτό δεν φταίει αυτός, η σκληροκαρδία μας φταίει ποτέ να μην θα με τον άλλον εάν δεν το ζητήσει ο άλλος ο κόσμος να χάνεται δίπλα μα. στην να βαδίζει ο άλλος δεν ασχολούμεθα Δεν είναι σκανδαλιστικό αυτό. Μα τι έκανε ο πατέρας άσο των άσωτων ιών. Τι κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Είναι η άκρα ευγένεια ο Θεός. Το διώχνεις και φεύγει, το καλείς και έρχεται. Όλα αυτά προέρχονται από το γεγονός ότι δεν εμπιστευόμεθα τον Θεό. Την πρόνοια του. Νομίζουμε ότι εμείς κάνουμε τα πράγματα. Αν εμείς δεν κουρίζουμε τα χτυλάκια μας κάνει το κόσμος. Μιώθουμε τον εαυτό μας απαραίτητο. Χωρίς εμάς δεν γίνεται ο κόσμος Χωρίς εμάς δεν λειτουργεί τίποτα Έχουμε αυτή την έπαρση, αυτό τον εγωισμό Αυτή τη σκληροκαρδία, αυτή τη βεβαιότητα Ότι εμείς είμαστε οι σωτήρες της οικογένειας Να κάνουμε λοιπόν την διάκριση Μεταξύ ψυχολογικού και πνευματικού Θα μπορούσε κάποιος να πει Μα πρέπει παιδί μου Πρέπει να συνδέχουμε τον άνθρωπο Να πούμε καμιά κουβέντα Έστω και να αντιδράσει. Τι θα γίνει λοιπόν, Θα τρώω εσφα... σφαλιάρι συνεχώ, Θα τρώω τι καρπαζιέ και δεν θα ομιλώ, Δεν θα αντιδρώ μέσα μου, Επειδή δηλαδή θα αντιδράσει άλλο, Εγώ θα κλείσω την καρδιά μου έτσι και θα πνίγομαι. Αυτό θα σου πούνε οι ψυχολογικοί ότι είναι λάθο. Βγάλε την οργή σου, λένε, γιατί μέσα σου δημιουργήσει προβλήματα. Θα σωματεοποιηθεί αυτό και θα έχει και ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα. Δεν έχουν άδικο, είναι αλήθεια. Όποιο λοιπόν δεν έχει την προοπτική του πνευματικού μέτρου τη χάρτα του Θεού, καλά θα κάνει να τρώγεται με τον άλλο Καλό θα του κάνει. Αλλά δεν θα βρει ποτέ αυτό το παραπάνω. Ο πετεινό είναι στο κοτέτσι του ασφαλισμένου και νιώθει καλά. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τη χαρά που έχει αετό και πετάει στου ουρανού. Μείνει στη μιζέρια σου αν θέλει. Να εξηγήσει και να παρεξηγήσει. Να αναλύει και να ξαναναλύει. Εδώ μιλούμε για μια άλλη προοπτική. Την πνευματική προπτική. Αλλά χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις της πνευματικής ζωής δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε αυτά. Αυτά είναι τελείως παρδαλά. Είναι παράδοξα αυτά τα πράγματα. Και αν δεν έχεις τη χάρτη του δεν μπορεί να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Τότε με ποιον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να μπει σε αυτή την πορεία. Ορίστε λοιπόν με ποιον τρόπο. Όσο και αν προσέξουμε οι άνθρωποι θα μας βάζουν παγίδες, τρικλοποδιές. Τέτοια είναι η ζωή. Στη δουλειά σου, στο σπίτι σου, παντού δεν μπορεί να πει κάποιο ώρα δουλειά που διάλεξα. Όσου και να όλοι αυτό λένε. Δεν μπορεί να πει κάποιο γυναίκα που διάλεξε άντρα, όλοι το ίδιο λένε. Όλοι οι εστιακορίε λένε τι παιδιά έκανα, εγώ τη να είχα, του γείτονα, όλοι έχουν παράπονο για τα παιδιά του. Για τον καθένα μα, αυτό που ζούμε είναι μια τελεπορία. Όλοι έχουμε τι τυπικέ αποδοχέ μα που μας βάζουν οι άνθρωποι. Αλλά το πρόβλημα είναι ποιο δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ελευθερία εμείς μέσα μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να δεν ξέρουμε να προφυλάξουμε τον εαυτό μας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Κάποιος ας πούμε είναι παρεμβατικός και λέμε πρέπει να κρατούμε κάποια όρια. Τη διαφύλαξη των ορίων εμείς δεν εννοούμε μόνο σαν μια επιθετική κίνηση. Δηλαδή προσέχω μην παρεύω στον άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και μια αμυντική στάση. Προσέχω την καρδιά μου να μην είναι ευάλωτη από τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων. Κάποιος μου φέρει διάσκευμα, γιατί να πλήχω την καρδιά μου. Διαφυλώσα τα όριά της. Κάποιος δεν μου φέρθηκε όπως ήθελα. Η μάνα μου έτσι, ο παπάς μου αλλιώ. Γιατί η καρδιά μου είναι ευπρόσβλητη. Γιατί η καρδιά μου τόσο αδύναμη. Αυτό δείχνει έλλειψη ελευθερία εσωτερικής. Από τη στιγμή που δεν ξέρω να διαφυλάσω την καρδιά μου, να κρατάω όρια σε αυτή έχω πρόβλημα εγώ. Δεν φταίει μόνο η παγίδα που μου βάζει ο άλλο άνθρωπο. Η υπερευαισθησία την οποία έχω. Η διάθεση όλοι να έχουν καλή άποψη για μένα. Να λένε καλά λόγια, να εξηγούμε προ όλου. Αυτό είναι βάσανο. για ταλαιπωρία. Αυτή που έχω σχεδιάσει στο, στο μυαλό μου την οικογένειά μου κάπω, την κοινωνία κάπω, τη δουλειά μου κάπω, του ανθρώπου κάπω και του θέλω με έναν συγκεκριμένο τρόπο που έχω στο μυαλό μου και θεωρώ σωστό, αυτό είναι μια τεράστια αιχμαλωσία. Δεν είμαι εγώ ελεύθερο. Και κρίνω τα πράγματα με αυτή την οπτική. Τι θα βγει τότε, Ο άλλο θέλει. σα-ίσα του δώσει τι προποθέσει να μου βάζει πιο εύκολα τρικολοποδιέ. <Και> τι συμβαίνει τότε, Ποια είναι η πνευματική οδό. επειδή ακριβώς συμβαίνουν όλα αυτά χρειάζεται να έχουμε φωτισμό αυτόν τον φωτισμό όμως δεν μπορούμε να τον κερδίσουμε με τις σχέσεις μας ένας ψυχολόγος, ένας ψυχαναλυτής θα πει πρέπει να διαπραγματευτείς τη σχέση σου, να συζητήσεις να αναλύσεις να έστω και καλοδιάθετα. αυτό μας δεν είναι αρκετό για τον φωτισμό μας αυτός είναι ένα φυσικός φωτισμός ένας ψυχικός φωτισμός ένας καθολικός όμως φωτισμός ένας πνευματικός φωτισμός προϋποθέτει την προσευχή αν δεν μάθουμε να προσευχόμεθα αν δεν μάθουμε να κλεινόμαστε στο ταμείο μας στο κελί μας στην καρδιά μας και να έχουμε προσευχή τότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα είναι απαραίτητο να έχουμε σιωπή και προσευχή και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να οικοδομηθεί σχέση μας με τον Θεό για να βρούμε τον εαυτό μας Για να μπορώ να βρω τον άλλο και να συνοηθώ μαζί του, πρέπει πρώτα να βρω τον εαυτό μου. Αλλά η γνώση του εαυτού μου δεν είναι μόνο η ψυχαναλυτική δυνατότητα, γνώση του εαυτού μου βαθύτερη, είναι η υπαρξιακή γνώση του εαυτού μου. Όσο απέχει η μηχανή από την καρδιά, όσο απέχει το σώμα από την ψυχή, απέχει η ψυχανάλυση από την υπαρξιακή γνώση. Αν θέλω να γίνω κάτι παραπάνω από σώμα και σάρκα, αν θέλω να γίνω κάτι παραπάνω από βιολογική ύπαρξη, αν θέλω να γίνω κάτι παραπάνω από computer και να γίνω πρόσωπο, πρέπει να βρω την υπαρξιακή γνώση του εαυτού μου. Για να βρω αυτέ τι δυνατότητε οντολογική ελευθερία και να μην μένω στη μιζέρια τη εξήγηση και τη παρεξήγηση. Για να αποκτήσω αυτή την ευρυχωρία την οικουμενική. Να μπορώ να αγκαλιάσω και τον εχθρό μου. Και αυτό είναι μάχη με τον εαυτό μου. Είναι μάχη προσευχή. Πάλι με τον Θεό. Είναι σιωπή προσευχή και μετάνοια αυτές είναι οι προϋποθέσεις της βαθύτατης γνώσης του, ανθ, του ανθρώπου αυτές είναι οι προϋποθέσεις μιας πνευματικής ευγένειας και λεπτότητας που ξεπερνάει τον ανθρώπινο νου το μέτρο της ανθρώπινης επιστήμης γι' αυτό λέμε αυτό υπερβαίνει την διανοητική κατάσταση αυτή είναι η υπόθεση της χάριτος και εμείς δεν μπορούμε να σωθούμε με τις σχέσεις μας Στη σχέση μας το πολύ πολύ να καμιά μη από το Θεό γιατί πολύ. Αλλά δεν σωζόμεθα με τις σχέσεις. Σωζόμεθα μέσα στη σχέση την προσωπική με τον Θεό. Που αυτή η σωτηρία καθρεφτίζεται μετά στις σχέσεις μας. Η σωτηρία των σχέσεων, η θεραπεία των σχέσεων είναι καρπός της σωτηρίας μας, της προσωπικής. Δεν είναι προπόθεση τη μας. μα. Δεν θα τα φτιάξουμε τον άλλο για να σωθώ. σώζομαι και θα, θα φτιάχνουμε τον άλλο. Δεν τα φτιάχνουμε τον άλλο για να βρω τη χάρη. Βρίσκονται οι χάρη και τα και χάρη και θα φτιάχνουμε τον άλλο. Αλλά θα πει κάποιο, δηλαδή, μέχρι να βρω τη χάρη θα τρώγομαι. Ένα άνθρωπο που ζητεί την χάρη του Θεού και προσεύχεται και έχει αυτό το φιλότιμο, έχει την ευγένεια να προσπαθεί και στη σχέση με τον άνθρωπό του και μέσα από την προσευχή του αλλά και τον καθημερινό του αγώνα να σεβαστεί τον άλλο, να μην το στενεχωρήσει δηλώνει την αληθινότητα της προσευχής και την αληθινότητα της διαθέσεως του ενώπιον του Θεού και ο Θεός τον ενισχύει σε αυτόν τον αγώνα τον καθημερινό μαζί και παράλληλα γίνονται αυτά τα δύο στη σχέση μας λοιπόν με τον Θεό βαθαίνει η ύπαρξής μας και αποκτά την ελευθερία να υπερβαίνουμε τις δυσκολίε και παγίδες των σχέσεων στο ταμείο μας λοιπόν θα γεμίσουν οι μπαταρίες μας για να μπορέσουμε να τις ξοδεύσουμε, να ξοδέσουμε αυτή την ενέργεια στις σχέσεις με τους αδελφούς μας άνθρωπος ο οποίος δεν έμαθει να προσεύχεται θα ξαντελθεί στο τέλος 300 παππάδες αρχιερείς που διαβάζουν ξορκισμούς πάλι δαιμονισμένος θα είναι δεν λειτουργεί τίποτα μαγικά ξέρετε η προσευχή δεν έχει μαγική, αξινούνται τα μυστήρια, έχουν μαγική διάσταση. Τί σημαίνει αυτό. Ούτε το μυστήριο, ούτε την προσευχή, μπορούν να μου δώσουν αυτό που θέλω, αν δεν εναρμονιστεί το θέλημά μου με το θείο θέλημα. Αν δεν εναρμονιστεί το θέλημα μου με το θέλημα του Θεού, δεν καρποφορεί ούτε το μυστήριο, ούτε η προσευχή. Γιατί πολλές φορές τα αιτήματα στην προσευχή δεν είναι κατά Θεό. Και λέει ο Θεός δεν με ακούει Μα δίνει προς υφέρων σου Κάτι που φαινομενικά είναι κακό Δεν μου δώσε ο Θεός αυτό Δεν μου δώσε το άλλο Βαθύτερα είναι καλό Και κάτι που εξφαινομενικά φαίνεται κακό, καλό Βαθύτερα μπορεί να είναι κακό Μην διαζόμεθα μην βιαζόμαστε να τοποθετούμεθα Για τον εαυτό μας και τις καταστάσεις Του οποίε ζούμε Έτσι λοιπόν δεν έχει μαγική διάσταση Καμία ευχή και καμιά προσευχή Και κανένα μυστήριο χρειάζεται η ελευθερία μας να εναρμονιστούμε με το θείο θέλημα όχι για την απέτηση του Θεού γιατί είναι η αλήθεια αυτή η ελευθερία το φως είναι αυτό εάν ζητούμε το φως έτσι λοιπόν στο ταμείο μας μπαίνουμε και γεμίζουμε τις μπαταρίες μας για να ξοδευτούμε να ξαναμπούμε, να ξανακοσοδευτούμε και να προχωρήσουμε ναι, έτσι άλλο στάδιο με το οποίο διαφυλάσσεται το πένθος που σώζει, είναι η αποφυγή της κατακρίσεως και της καταλαλιάς. Το να κατακρίνουμε τους άλλους. Να σκεφτούμε λοιπόν ότι μέσα στο πλαίσιο της κατακρίσεως είναι και το κουτσοπολιό. Εν του άλλου να το σχολιάζουμε Και μάλιστα με μία αρνητικότητα, με μίαν περιφρόνηση, με μία ευκολία. Ο σχολιασμός των τρίτων, είτε με μίαν εμπάθεια, είτε με μίαν ελαφρότητα, το ίδιο κακόν είναι. Θα λέγαμε μάλιστα πως ο σχολιασμός με ελαφρότητα είναι χειρότερο κακό από το σχολιασμό με εμπάθεια. Γιατί η εμπαθή κατάσταση η επιθετική κίνηση προς τον άλλο δείχνει ότι του δίνουμε και σημασία. Η αλαφρότητα δείχνει μια πλήρης, πλήρη περιφρόνηση και αδιαφορία για τον άλλον άνθρωπο. Όπως λέει ο Κύριος μας, όφιλες να είσαι κρύος ή ζεστός γιατί τους χιλιαρούς θα εμέσεις, η ζεστος γιατι τους χιλιαρους θα εμεσει η επιπολαιότητα με την οποία σχολιάζουμε έναν άλλον άνθρωπο εντιαπουσία του τρίτον, είναι χειρότερη πνευματικά κατάσταση από την ίδια την εμπαθή κρίση, την κατάκριση. Γιατί επαναλαμβάνω η εμπαθής κρίση δίνει ότι δίνουμε και κάποια έστω σημασία έστω και αρνητικά προς τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό φαίνεται από τις συνέπειες που αφήνει στην καρδιά μας, που την κουράζει την καρδιά μας. Είτε δούμε τη δύο ώρες και χαθούμε τελείω και δεν έχουμε όρεξη για προσευχή, Είτε σχολιάσουμε κάποιο μισή ώρα, το ίδιο αποτέλεσμα έχει και την ίδια αδιαθεσία έχουμε στο να πάμε να προσευχηθούμε. Γιατί, τι δηλώνει αυτό, Ποιο πνεύμα κυριάρχησε, Όπω λέγανε κάποτε σε κάποιο γεροντικό, Ήταν μαζεμένοι στην, εκεί στη Λάβρα, που ήταν κελιώτε στην έρημο των, των ασκητών, μαζεύοντα τη Λαύρα και του έκανε λόγο πνευματικών ο ηγούμενος. Μόλι λοιπόν του έλεγε λόγο πνευματικό, χασμουριτά, μόλι η κουτσοπολιά ξυπνούσαν όλοι. Και τι έγινε, <laughs> και έλεγε ο Γέροντα: Αυτό είναι έδειξη ότι πίσω από το, από το κουτσοπολιό βρίσκεται ο διάβολο. Αμέσω, μόλι ακούσουμε κάτι κουτσοπολιό, κάτι απειπεράτο, ξυπνούμε όλοι. Γίνεται ενδιαφέρον η κουβέντα. Μόλι ακούσουμε κάτι πνευματικό, αμέσω πέφτουν οι παταρίες. Κλείνουμε τα πίν, τι το κινητό και δεν λειτουργεί τίποτα. Ο λόγο λοιπόν που μπορεί. Να πούμε για κάποιον άλλον άνθρωπο αρνητικό μπορεί να γίνει γνωστός. Ξέρετε, το σκεφτήκατε ποτέ, να υπήρχε μια κρυφή κάμερα και να μα άκουγαν και τι λέγαμε για τους τρίτους. Όλοι βρεγμένοι θα φέγαμε από εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που δεν κουτσοπολεύει τρίτον Και πρώτος εγώ. Λοιπόν, αν αυτόν τον λόγο, ενώ δεν υπάρχει τέτοια κακή διάθεση, είναι η επιπολαιότητα, είναι χαζομάρα. Όταν τον ακούσει όπως ο άλλος άνθρωπος αυτό τον λόγο λυπάται πάρα πολύ πληγώνεται η καρδιά του και ένας πληγωμένος άνθρωπος δεν μπορεί μετά να αποκαταστήσει την ζωή του, τη σχέση του μαζί μας ενώ είναι τελείως άδικο γιατί δεν είναι αυτή η πραγματική μας διάθεση για τον άλλον άνθρωπο Πώς θα λοιπόν θα συναντήσει αυτόν τον άνθρωπο και πώς θα επικοινωνήσεις μαζί του όταν γίνει γνωστό αυτό που είπες γι' αυτόν; Αν όμω μας κρίνουν και μιλούν άσχημα για μας Τι γίνεται Ας μην δείξουμε ότι το γνωρίζουμε Ούτε να αποδεχθώ Αυτόν που έρχεται Και μου το σφυρίζει στα αυτιά Λέμε Αχ είναι φίλος μου αυτός πάτερ Και ευτυχώς που το άκουσε και μου το είπε Φίλος σου εντάξει Φίλος σου είναι Αλλά κακό σου έκαμε Ούτε αυτόν που έρχεται να μας πει Ότι μας κατακρίνανε να τον, τον, τον ακούσουμε Να κλείσουμε τα αυτιά μας να αγνοήσουμε αυτό που είπαν να αρνητικό για μας Να σας πω κάτι απλό Το πρωί μπορεί να το είπε ο άνθρωπος το βράδυ μετάνιωσε Και εμείς το φυλάμε Ας μην ξεχνάμε ότι και εμείς το μεσημέρι κάτι ανάλογο είπαμε Μην μεγαλοποιούμε τις αρνητικές κρίσεις στον άλλο ανθρώπο για μας Το ότι μεγαλοποιούμε τις αρνητικέ κρίσεις στον άλλο για μας Δείχνει μια τεράστια μειονεξία και το κάνουμε ζήτημα ολόκληρο το κάνουμε σαν Ανατολικό αν ο Άνος είπε Α ή Β και με την κρυμάτσα το είπε και μήτε δεν το είπε και χάνει όλο ο κόσμος αυτό κρύβει τη βαθύτατη μειονεξία μας ας δείξουμε λοιπόν ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα είναι καλή άγνη αυτή ας αγνοήσουμε τα πάντα να κάνουμε ότι δεν ξέρουμε είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε επίσης τι δίνει χαρά στον άλλον και τι τον λυπεί. Χρειάζεται να είμαι θαλεπτή στην εξωτερική μας συμπεριφορά και έκφραση. Γιατί πολλές φορές εν ονόματι μιας βαθύτερης εσωτερικής ειλικρίνειας, εν αληθείας, οι σχέσεις μας γίνονται δαιμονικές αντι αληθινές. Με, αυτή είναι αλήθεια. Αυτό είναι ουσιαστικό. Θα του δι πω ότι άλλο την αλήθεια. Προσπαθούμε δίθεν να φυλάξουμε το ουσιαστικό, περιφρονώντα τα εξωτερικά ω τυπικά δίθεν. Αλλά αυτή η έλλειψη ευγένεια και λεπτότητα στο όνομα, Ε, βαριέσαι, είμαστε, δεν παρεξηγούμεθα. Επειδή σε ένα αδερφό, θα παρεξηγηθεί. Και το διαβολάκι φορτώνει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Γίνεται μια κατάσταση μέσα μα, χρονίζει και ποτέ δεν διορθώνεται. Γι' αυτό χρειάζεται να πολύ προσεκτική. Νείμιθα ευγενική και λεπτή συμπεριφορά μας. Η εσωτερική μας αλήθεια... Που είναι καλή... Χρειάζεται να περιφρουρηθεί... Να διαφυλαχθεί... Να ενισχυθεί και την εξωτερική μας συμπεριφορά. Με την εξωτερική μας ευγένεια. Γιατί επαναλαμβάνομαι... Πολύ απρά πράγματα... Τα πιάνει το διαβολάκι... Σε μια κακή μας στιγμή... Που είμαστε κουρασμένοι... Που είμαστε λίγο πεσμένοι ψυχολογικά... Και ξεκινά ολόκληρη ιστορία που μπορεί να μα συνοδεύσει χρόνια ολόκληρα. Ακόμη και μέσα στον τάφο μας, να κρατούμε γυνάτη μέσα μας και πείσμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, πέρα από την ευγένεια, να ξέρουμε και τι λυπεί και τι χαροποιεί τον άλλο. Και με αυτό το μέτρο να λειτουργούμε. Γνωρίζουμε λοιπόν για παράδειγμα ότι κάποιο έχει αρνητική διάθεση για μας. Και κάποια στιγμή μας χρειάζεται και έρχεται κοντά μας να αγνοήσουμε τις διαθέσεις του αρνητικές. Μη μείνουμε σε αυτές. Αυτός που έχει τέτοια διάθεση του κανονίσω εγώ το καλά. Έλας, δεν θα έρθει σε εμένα κάποτε. Δεν με χαινά και δεν θα το κανονίσω τότε. Μεγάλο παραμύθι αυτό. Όταν θα έρθει αυτός εκείνη τη στιγμή ακόμα και να αρχίσει να εκδηλώνεται εμείς να μην μπούμε, να μην μπούμε λέξη για να διαφυλαχθεί η ειρήνη, για να δοθεί η δυνατότητα ενότητος στη σχέση. Γιατί μπορούμε να πούμε, να βγάλουμε τα ξεράσματά μας και τη στιγμή, να κανοποιηθούμε και έχουμε ένα άλλον κόπο ότι πληγώθηκε η σχέση. Και θλιβόμεθα που δεν μιλιόμαστε, που δεν κοιτούμε άνετα ένα στον άλλο και θέλουμε άλλα δέκα χρόνια να Και λέμε, τι το ήθελε αυτό το εκτόνωση. Γιατί δεν έχουμε όλοι τον ίδιο βαθμό ευαισθησίας και λεπτότητος. Αλλά κάποιος θα πει, άμα δεν μιλήσω θα σκάσω, χειρότερα θα γίνω. Γι' αυτό λέμε, αυτά δεν τα κάνουμε έτσι, ανάλογα και με την χάρη του Θεού και τις Δεν πρέπει να κάνουμε παραπάνω από το βίωμά μάμας Αν δεν έχουμε αυτά τα βιώματα τα πνευματικά και αυτή τη δυνατότητα και χάρη από το Θεό και τα κάνουμε αυτά, θα αρρωστήσουμε στο τέλος. Τι είναι καλά, είναι προτιμότερο να μπούμε σε διαδικασία προσευχής παράλληλα δε, να ομιλούμε, να λέμε το λογισμό μας όσο το δυνατό στην πιο κατάλληλη στιγμή με τον πιο κατάλληλον και ευγενικό τρόπο γιατί δεν θα αντέξουμε αν δεν υπάρχουν πνευματικές προϋποθέσεις να δικούμεθα να θάβουμε τη, τις καταστάσεις μέσα μας γιατί θα δημιουργηθούν τόσο αποθυμένα που δεν θα παίρνουμε και δεν θα παίρνουμε την ανάλογη δόση σόδας να χωνέψει αυτό το πράγμα το πνευματικό και θα σκάσουμε δεν υπάρχει η προσευχή. Η χαρά αυτή έχει τέτοια δύναμη που ξαφνικά είναι τεράστιο πρόβλημα ότι ο δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτή είναι η σόδα πνευματική, χωνεύουν όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Χωρί όμω αυτήν την σόδα να χωνέψουμε όλα αυτά τα πράγματα, χρειάζεται και να εκδηλωθούμε, να το βγάλουμε αυτό έξω. Αλλά να έχουμε την ανάλογη ευγένεια, την ανάλογη ευγένεια, τον ανάλογο τρόπο και χρόνο για να μπορέσει να εξομαλυνθεί η σχέση και να μην πέσει μια διαδικασία χειρότερη. Κάτι θα να το έντρο, το οποίο καινό, την γνώση την είναι η γνώση του να γίνει ο άνθρωπος Θεός χωρίς τον Θεό δηλαδή γνώση να φτάσουμε στη γνώση χωρίς την χάρη και τη γνώση του Θεού αλλά αυτόνα άμα μόνοι μας άρα είμαστε έτσι λέει. Δεν σου λέει μη, σου λέει ότι αυτό δεν είναι ζωή, αυτό είναι ζωή, δεν είναι ζωή και επιλέγουμε εμείς αν θα πάρουμε την οδό της ζωής ή την οδό της άρνησης, έτσι. Κανείς άλλος, πέστε μου. Πάτερ, αυτό που, λέτε, φαντάς, είναι που για μας του αλλά προσχετικά ως την κοινωνία, λέγοντας παρ' ίσως έλεγε την ολογία, του λέω, να ο Σέλη, το θέλη, σήμερα, θα σημεία, σήμερα, <συσιακά> πρέπει να δρόμους, ως προς κοινωνία σχέση, ο Μαλόφερ, Για να φτάσουμε στους δρόμους πρέπει πρώτα να πούμε στην καρδιά μας. Για να αξιοπρεπώς τον δρόμο και όταν λέμε δρόμο δεν βγαίνει να βγαίνουμε ένα και με, έτσι, βιβλία, οτιδήποτε άλλο. Ε, να βγαίνω στον στο δρόμο ουσιαστικά διαμαρτύρουμε στο αντίχρηστο πνεύμα. Ποιο είναι το αντίχρηστο πνεύμα, Χαρά χωρί θυσία, Χωρί σταυρό, Συγχωρητικότητα, Κατανόηση, Αγάπη προ εχθρού. Αυτό είναι το πεζοδρόμι. Πρέπει να το κάνουμε. Αυτή είναι η ομολογία. Ομολογία όχι ενό ονόματος που δεν έχει περιεχόμενο, αλλά ενό ονόματο που έχει ζωή και βίωμα. Και αυτή η ζωή και αυτό το βίωμα είναι αυτή η ζωή, η σταυρική, η θυσιαστική. Καταλάβατε. Αυτή είναι η μαρτυρία. Αυτό θα εισπράξει ο άλλο άνθρωπο. Δεν θα το ομολογήσουμε γιατί λέω Α, χριστιανό είμαι! Ηρακλής είμαι! Χειροκρότημα, έτσι δεν είναι. <laughs> Αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Ο, ο, ο Ηλίας με έκανε γέννη και ηρακλή από πάω κατευκαιρία. <laughs> μην τα λέω. Με έκανε ηρακλή, να έκανε από πάω <laughs> Τέλο πάντων. Μεταπίνεσαι ο Θεό και, Ιρακλ... ε, και έχασε Ηρακλής <laughs> Τι να έκανε. <laughs> λοιπόν, ο χριστιανό είναι κάτι άλλο. Εκφράζει ένα βίωμα. Εμεί βιαζόμαστε να, να προχωρήσουμε σε μια κατάσταση. Πολλέ φορέ η διάθεση να βγούμε στο πεζοδρόμιο Τι είναι είναι μια διάθεση να εκτονωθούμε. Επειδή ο χριστιανισμό μα δεν είχε και πολύ ένταση, δεν είχε και πολύ γούστο, μα είχαν σφαλιάρα όλοι μέχρι τώρα. Χριστιανό, παπά, δεν θα γύρω. Αντίχρηστο, θα βγω να φωνάξω. Να κραυγάσω όλα τα αποθυμένα. Όλο δεν τα πάει καλά με τη γυναίκα, το νιώθει κατά πίσω με τα παιδιά του, βρίσκει την του χριστιανού γιάνει και το 666 και κουπανάει να βγάζει όλο ό, ό, ό, ό, ό, όσα δεν μπορούσε να, να φωνάξει τη γυναίκα του για τα παιδιά του βγάζει τους αντίχριστους <σομίως> χρειάζεται λίγο προσοχή αυτή η εμπάθεια κρύβει κάτι <σομίως> Πρέπει πρώτα να ισορροπήσουμε τον εαυτόν μας να μην είναι μια ψυχολογική αντίδραση από δικά μας αποθυμένα αλλά μια κήρυση αρχοντιάς η οποία γεννάται μέσα από αυτήν την εσωτερική πάλη με τον Θεό. Κανεί άλλος? Μα είδατε ότι προσπαθούμε όπως πρέπει να το φυλάξουμε το ουσιαστικό παραλείγοντας την Ευγένεια. Ο Θεός σαφώς... Να μην παραλείψουμε την Ευγένεια! Ναι. Σας ευχαριστώ. Δεν θα σημαστείς το Χριστό. Ο Θεός να είναι και α... ναι, αγάπη και αλήθεια. Ο Θεός μπορείς <συγνώμη> μπορεί Να είναι και αγάπη και αλήθεια. Εγώ δεν μπορώ. Και αλέγω δεν απλά, γιατί η εκκλησία επιμένου περισσότερα στην αλήθεια. Και στα δύο. Αλήθεια τι είναι. Δεν είναι μαθηματικά η αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι μια αντικειμενική γνώση που δηλώνει ακρίβεια άποψη. Αλήθεια σημαίνει η κατάσταση εκείνη η οποία με οδηγεί στην αιωνιότητα. Η αλήθεια που είναι αντικειμενική γνώση η οποία υπάρχει να συγκρουστώ να υπερησθύνσω του άλλου με οδηγεί στην απώλεια και είναι ψέμα. Η αλήθεια είναι η δυνατότητα που με οδηγεί στην ζωή και ζωή είναι η, σχέση, ζωή είναι η αγάπη. Πολλές φορές μας πιάνει η άδεια να διορθώσουμε τον άλλον εν ονόματι της αληθείας. Αυτό είναι ψέμα. Είναι απάτη γιατί με οδηγεί σε διάρρηξη των δεσμών. Μου καταργεί την ενότητα. Ένα πολύ ωραία ερώτηση. Α, επειδή διακρίναμε την ψυχολογική την πνευματική. Σαφέστατα, ένα άνθρωπο που έχει πνευματική ειρήνη έχει και ψυχολογική. Ένα άνθρωπο που έχει ψυχολογική μπορεί να έχει και πνευματική, όχι απαραίτητα. Αν δεν έχει πνευματική ειρήνη, δεν μπορεί να περάσει πάρα πολύ. Όχι, ίσα ίσα. Αν δεν έχει πνευματική ειρήνη, πιο πολλέ ελπίδε έχει. Και είσαι με χαμένο θέμα, μου εσέ με. Μα άλλο, έχει ψυχολογική πλάκα, κάνουμε. Εγώ έχω ειρήνη ψυχολογική. Πώς φορετσάκωθήκαμε. Λοιπόν, επομένως, ψυχολογική ειρήνη όταν δεν έχεις. Και είσαι χαμένος όταν έχεις ελπίδα για πνευματική ειρήνη. <συγλώμη> Σαφέστατα και έρχομαι στο ερώτημα της δέσπινας. Σαφώς ο Θεός μας δίνει. Δεν έχω αυτή την δυνατότητα και αλήθειας και αγάπης. Δεν έχεις. Αλλά τι θέλεις. Ήθελες να είχε. <συγλώμη> Η σημαντικό με την αν θέλω να παρέβει την αλήθεια γιατί είναι Όχι να μην παλεύει, να χαίρε την αλήθεια. Δεν παλεύουμε την γίνεται την αλήθεια, χαίρομαι για την αλήθεια. Λοιπόν, θέλει να για την αλήθεια ή θέλει να χέρει. Εγώ προτικά δίκη λόγω στην αλήθεια. Δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρί αλήθεια και αλήθεια χωρί αγάπη. Είναι ψέμα χωρί αγάπη η αλήθεια. Η, αγα... η αλήθεια που δεν έχει αγάπη είναι ψέμα. Ό,τι και αν ισχυρίζουμε εγώ ότι πάω με τι καλύτερε διαθέσει να σώσω να διερθώσω τον άλλον άνθρωπο. Η δικαιοσύνη σε κοινωνικό επίπεδο τουλάχιστον. Είναι άλλη ιστορία αυτό. Άλλη, άλλη δικαιοσύνη σε κοινωνικό επίπεδο. Εάν ο άνθρωπο έχει την, την χάρη από τον Θεό την αγιότητα να πουλάει τα δικαιώματά του, άλλη ιστορία. Αλλά επειδή δεν έχουμε αυτή την αγιότητα ακόμα και ζούμε σε ένα μεταπτωτικό στάδιο, τότε παίρνουμε τι προποθέσει πνευματικέ. Για να οδηγηθούμε σε μια βελτίωση των εξωτερικών καταστάσεων, προσπαθούμε τότε να περισώσουμε τον άνθρωπο από το κακό, από την αδικία. Οι πατέρε μα ομιλούν πάρα πολλέ φορέ ότι η κοινωνική αδικία είναι πλεονεξία, είναι κολάσιμο αμάρτημα. Ο Μέγα Βασίλειος λέγει: Αν έρθει ένα ο οποίο είναι πλεονέκτη και δώσει δωρεά στην εκκλησία, πέταξε το παράθυρο. Λέω χοντραδικά μου λόγια. Δεν δέχουμε αυτή τη δωρεά. Το, υπάρχει μια. Μα η αλήθεια βαθύτερα και η αγάπη είναι μια. ένα τεράστιο σεβασμό για το ανθρώπινο πρόσωπο και τα δικαιώματά του. Αλλά όχι αυτό το δίκαιο που είναι πόλεμος και εχθρότητα και καταρκιστό του άλλου ανθρώπου. Καταλάβατε. Όπω το Περισσότερο Πατέρα, η αλήθεια δεν είναι ναι, ναι. ναι. Η αλήθεια δεν είναι μια ψυχολογική κατάσταση Είναι πρόσωπο Ο άνθρωπος που συνδέεται με το πρόσωπο αυτό Έχει και βιωματική εμπειρία Και πληροφορία Πώς πρέπει να πράττει την κάθε φορά Στο κάθε γεγονό που συμβαίνει Παραδείγματο χάρη Συμβαίνει ένα γεγονό αδικίας τον πληροφορεί ο Θεός πως πρέπει να αντιδράσει γιατί σίγουρα οφείλει να αντιδράσει είτε με τη σιωπή, είτε με την προσευχή είτε με την πρακτική ενέργεια γιατί σίγουρα μια δικία και μια πλενεξία δεν είναι στο θέλημα του Θεού Έλα ανέβα και στην πάνω σε ψηλότερο επίπεδο Κοίταξε Δέσπη να σου πω κάτι το θέμα δεν είναι αν υψηλό χαμηλό επίπεδο, είναι πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο αυτό. Αλλά τη στιγμή που ο άνθρωπος νιώθει τα χάλια του, και πληροφορία περί, δεν του πει ο Θεός ανοίγει το κατσοδόφωνο αλλά του δίνει μία αίσθηση, μία διάθεση καρδιάς. Αυτή η διάθεση η καρδιά τον, τον οδηγεί. Θα μπορούσαμε να το βλέπαμε και λίγο ως εξήνει η αγάπη είναι η συνέχεια που μα οδηγεί στην αλήθεια. Η αγάπη για δρόμος φτάσουμε στο τέρμα που είναι η αλήθεια. <coughs> Απλώς η δέσπινα ε, την αλήθεια ε, δεν την ονομάζει Κώστα σε μια αναζήτηση του όντος, του αληθινού γεγονότος, αλλά σαν ένα εξωτερικό γεγονός. Φοράει πλούζα Κώστας, φοράει ράσα παπάς, φοράει γυαλιά. Αυτή είναι την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια όμως δεν σώζει, δεν ελευθερώνει. Είναι ένα χρήσιμο όργανο κι αυτό. Για να με οδηγήσεις αυτή την όντως αλήθεια Γιατί δεν προσεύχω μόνο με την ιδέα μου Δεν προσεύχω μόνο την ψυχούλα μου Όλη μου η ύπαρξη προσεύχεται Και συμπροσεύχεσαι όλοι οι οικουμένοι Και οι αδικουμένοι και οι αδικούντες Και η αδικία και η αμαρτία και η αρνητή και η, και η άσχηση, όλα Γίνεται μια προσευχή και μια κατάθεση στην αγάπη του Θεού Ναι Ναι πες μου την Πες την ανακοίνωση. Ε 40 χρόνο με προς τώρα. 40 χρόνια και 2 μήνες. πατέρα γράφει στην Μακεδονία κατά πιο εκεί στη μακεδονία. Είναι η μακεδονία. Θα Όποια παρατηρήση, όποια πρόταση έγινε να πιείτε. Και παράδειγμα, επειδή πρέπει να πω αυτό, εάν το παράδειγμα του άρθρου του Γιώργου δεν αρέσει η τάδε σελίδα, ή θα αρέσει όπω παρουσιάζεται, θα ήθελα να το πάω Φωτογραφικά μάχη, φωτογραφικά μάχη, Να πω κάτι. ακόμα. Καμία προσφορά για Τι προσφορά. Λοιπόν, να πω κάτι, δύο παρατηρήσει. Δύο παρατηρήσει. Δύο παρατηρήσει, παρακαλώ. Δύο παρατηρήσει. Δύο παρατηρήσει. Είναι μεγάλη μάρκα προμόσυον. Σου λέει να βρω έναν τρόπο να το πω, να το διαφημίσω και να προωθηθεί η εφημερίδα. Και τι λέει, Από τη μια λέει, να το πω έτσι διακριτικά, δήθεν. Αν είχα μια παρατήρηση, πέστε μου, ευκαιρία το πει και να γράψω εφημερίδα. Και δεύτερο, να ρίξουμε και λίγο humor για να μην φανεί ότι μεγάλη απατήση. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων, μόνον Κύριε Ιησού Χριστή, ο Θεός, ο και σώσον ημάς.